Στοίχη 4.14. Ο Χριστός είναι ασυγκρήτως ανώτερος των αγγέλων. 4. Και ανεδείχθηκε ως άνθρωπος τόσο πολύ υπεροχότερο κατά την αξίαν και δύναμιν από τους αγγέλους, όσων διαφορετικότερων και εξοχότερων από αυτούς έχει κληρονομήσει όνομα, το όνομα του μονογενού. Υιού. 5. Διότι σπίον από τους αγγέλους, είπε ποτέ ο Θεός, «Υιός μου είσαι εσύ». «Εγώ ότε δια της Αναστάσεως και Αναλήψεως εδόξασα και θέωσα την ανθρωπίνη φύσιν, την οποία υπερφυσικός εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σου έδωκα σήμερον, σε γέννησα. Και πάλι η άλλο μέρος της Γραφής είπε ο Θεός, «Εγώ θα είμαι αυτών Αυτόν, τον ενανθρωπής ανταγήσουν, και Αυτός θα είναι σε εμέ 6. Όταν δε θα εισαγάγει με δόξαν και δύναμη διανακρίνει την οικουμένην των Ιών που εγεννήθη από τον πατέρα προπάσεις κτίσεως λέγει και ας προσκυνήσουν αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού». Ο ενανθρωπής σα λοιπόν υιός είναι και των αγγέλων Κύριος. 7. και ως προσμέντους αγγέλους λέγει ο Θεός ο οποίος κάνει τους αγγέλους Του ταχύς και λεπτούς σαν τους ανέμους και τους λειτουργούς που Τον υπηρετούν λαμπρούς και δραστικούς σαν την φλόγα Του πυρός. 8. Όσο δε αφορά τον ιον λέγει Ο βασιλικός σου θρόνος, ο Θεέ, μένει στερεό και ασάλευτος εις τους ατελειώτους αιωνα Η βασιλική σου ράβδος είναι ράβδος και εξουσία ευθύτητος και δικαιοσύνη. 9. Η γάπη σα δικαιοσύνη και η μίση σα αδικίαν. Δια τούτο ο Θεέ σε έχρισε ο Πατήρ σου, ο οποίο κατά την ανθρωπίνη φύση σου είναι Θεό σου, με το χρήσμα του Αγίου Πνεύματο που φέρει χαρά και αγαλία συνιστών χριόμενων. Και σου έδοκε το χρήσμα αυτό πολύ παραπάνω από εκείνου που μετέχουν μαζί με σέ ή στην χρήση ταύτιν. Διότι δεν έδοκε και η το Άγιο Πνεύμα με μέτρων όπω στου άλλου πιστού, αλλά σου το έδοκαν ολόκληρον. 10. Και πάλι λέγει η Γραφή περί του Ιου: Σὶ κύριε εν τη αρχή της δημιουργίας εστήριξες την υγείν σαν επάνω εις θεμέλιων στερεών και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή». 11. Αυτοί θα χαλαστούν και θα αλλάξουν το σημερινόν τον σχήμα. Συ όμως παραμένεις αναλύωτος και αμετάβλητος και όλος ο κόσμος ανένδυμα θα παλιώσει». 12. Και σαν εξωτερικών ρούχων που περιβάλλονται οι άνθρωποι θα τον γυρίσει και θα τον περιτυλίξεις και θα αλλάξει και νουρίος. Σι όμως είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτσι σου θα είναι ατελείωτα. 13. Προς ποιον δε από τους αγγέλους είχε είπε ποτέ ο επυράνιος πατήρ. Κάθισε τώρα μετά την ανάληψή σου, στα τα δεξιά μου, μέχρι ότου θέσω του εχθρού σου υποπόδιον επί του οποίου θα πατούν τα πόδια σου, δια να έχεις αιωνίως αδιαφιλονίκητον την εξουσίαν. Ισ κανένα. 14. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα οποία δεν ενεργούν από ειδική τον πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από τον Θεόν εις υπηρεσίαν δι' εκείνους που μέλουν να κληρονομούν την αιώνιον ζωή.